Στοίχη 12 21. Προτροπέ προς την τελειότητα. 12. Δεν λέγω ότι έλαβον πλέον το βραβείον ή ότι έχω πλέον κατορθώ στην πνευματική τελειοποίησή μου. Δεν έχω φτάσει ακόμη στο ένδοξον αυτό τέρμα. Αλλά αγωνίζομαι και τρέχομαι κόπον και βιασύνην, μήπως συμπορέσω και πιάσω στερεά εκείνο δια το επιάστην καλά από τον Ιησούν Χριστόν. Είναι δε αυτό η πλήρης επιτυχία στο έργο της αποστολής μου και η σωτηρία της ψυχής μου. 13. Αδελφοί, εγώ δεν θεωρώ ακόμη ότι επέτυχα των σκοπό δια των οποίων απεστάλλειν από τον Κύριον. Όσα και αν έχω εργαστεί ως τώρα και όσα και αν κατόρθωσα, δεν φρονώ ότι αντεπεκρίθην πλήρωση στην αποστολή μου. 14. Αλλά ένα πράγμα κάνω και διέν φροντίζω... Λυσμονώ μεν τα όσα έγιναν στο παρελθόν που τα έχω αφήσει ο πίσω μου Απλώνω με δε και σπεύδω προ εκείνα που είναι μπρός μου Και τα οποία μένουν ακόμη ανεκτέλεστα και πρέπει να τα εκτελέσω Και έτσι προχωρώ κατευθείαν προς τον επιδιώκομενο σκοπό Και τρέχω βιαστικά για να λάβω το βραβείο το οποίο μας επιφυλάσσει πρόσκληση προς τον ουρανόν επάνω Όπου μας καλεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού 15. Όσοι λοιπόν προσπαθούμε να γίνομεν τέλειοι, τούτο φρονόμεν, δηλαδή ας μην νομίζομεν ότι επετύχαμεν το βραβείον, αλλά σε επεκτηνόμεν θα πάντοτε προς τα εμπρός. Και αν έχετε κανέν διαφορετικόν φρόνημα που δεν πρέπει να το έχετε, δεν ανησυχώ, διότι και αυτό θα σας το φανερώσει ο Θεός. 16. Πλην, μη μένετε ξένιεστοι με την ελπίδα ότι ο Θεός θα σας φανερώσει εκείνο που δεν εξέβρεται. Αλλά στο πνευματικό σημείον στο οποίο εφτάσαμεν πρέπει να προσέχομαι να μην πέσουμε έξω. Και για να μην πάθουμεν αυτό πρέπει να ακολουθούμεν όλοι τον αυτόν κανόνα της συμπεριφορά που εδιδάχθημεν και να έχουμε το αυτό φρόνημα της αληθείας. 17. Δεν σας ζητώ τίποτε το άγνωστον και αδύνατον. Με εξέβρετε όλοι καλά. Γίνεστε λοιπόν αδελφοί όλοι μαζί μιμητέ μου. Και προσέχετε σε εκείνους που δεικνύουν στον τον βίοντον την υποδειγματική συμπεριφορά που σας εδώκαμεν ως παράδειγμα. Και με αυτούς συναναστρέφεστε. 18. Σας λέγω να δίδετε προσοχήν μόνον εις αυτούς που πολιτεύονται κατά το ειδικό μας παράδειγμα, διότι πολλοί παρουσιάζουν κακή συμπεριφορά. Περί αυτών, όταν ήμουν εις Φιλίππους πολλές φορές σε καμαλόγων, τώρα δε επειδή μεταξύ εχειροτέρευσαν, με κλάμα το μιλώδι αυτούς που με τις σαρκική των ζωήν αποδεικνύονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ο οποίο είναι σύμβολον αυτοθυσίας και πόνου. 19. Αυτόν το τέλος θα είναι η απώλεια, διότι θα καταλήξουν στην αιωνίαν κόλασιν. Αυτοί ως θεόν λατρεύουν την κοιλία των και δόξα των θεωρούν πράξει που φέρουν εντροπήν. Έχουν δε φρονήματα γήινα. 20. «Η συμπεριφορά των και τα φρονήματά των είναι τελείως αντίθετα προς τα ειδικά μας, διότι η δική μας πατρίς και πολιτεία και τα ειδικά μας πολιτικά δικαιώματα είναι στου ουρανού ουρανούς από τους οποίους με πολύν πόθον περιμένομεν και το σωτήρα μας, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν». 21. «Αυτός ο Κύριος και σωτήρ μας θα δώσει νέα, νέα ένδοξον μορφή στο σώμα της μικρότητος και ταπεινότητός μας που είναι τώρα φθαρτών και υπόκειται εις και ασθενείας». Θα μεταμορφώσει αυτό, ώστε να γίνει όμοιον προ το δοξασμένο σώμα του και να αποκτήσει την αυτήν ενδόξων και άφθαρτων μορφήν προς αυτό. Την μεταμόρφωση δε αυτήν θα την κάνει δια της πανισχύρου ενεργείας του, δια της οποίας δίνεται και να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτό του.